από το ντζουντ με τον πρέσβη Τόν Κρούζ, έτσι και γκέιμαγγίλης του 1984 ή 1985 να καλωσορίσουμε. Ε, στην άλλη άκρη της φιλοσομικής ματραμής, την κυρία Κατερίνα Κεράτσα η οποία είναι στη Λιβαδιά. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί κατακογήνουν από τη στερεά Ελλάδα, εγώ είμαι από τη Τι κάνεις Κατερίνα? Κατερίνα, μια χαρούλα, Εσύς τι κάνετε. Ωραία, χαίρομαι όταν βλέπω δράσεις και βλέπω ανθρώπους α, δραστήριους, που είναι από τα μέρη στα οποία κατακόμαστε. Χαίρομαι όταν βλέπω το εκπληκτήριο και της βλέπω το. Ε, πως θα λένε το καισύ της θεότητας φυσικά εσύ είσαι στο νομοβιωτίας αλλά εμείς είμαστε όλοι μία ομάδα, μία φάρα δεν ξέρω να συμφωνήσεις Ναι ναι ναι, ναι, ναι. κάπως νέαθα κι εγώ να με δάνω τόσο βόρεια, έστω μέσα από την τηλεφωνική γραμμή Ωραία ε, Καταρχήν εντοπίσαμε την πληροφορία αυτή πριν 10 μέρες, είχα κάνει μια πρώτη επικοινωνία εγώ, αλλά ένα θα οθήσω σε ένα σεμινάριο και είπα στον συνεργάτη μου να επικοινωνήσει μαζί σου για να δούμε να μας παρουσιάζεις αυτή τη δουλειά Future Library, μια πρωτοβουλία η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον και να την ακούσει ο κόσμος και να δει τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε δημόσιες βιβλιοθήκες παρακαλώ, τόσο στον βιβλιοτικό τομέα, για να δουν λοιπόν, Τελικά αυτή η λεγόμενη δημοσιογράφη που είναι σε κινητικότητα που δεν διαφορούμε ότι μέτρα αφίλουν να σπάνε, ότι υπάρχουν και πάλι που κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να τι κάνουν. Για να μας πει ο κατερίνα, τι είναι αυτό το βουλείο Λοιπόν, το Future Lab είναι ένα πολύ mm. μεγάλο πρόγραμμα mm -hmm. που αγκαλιάζει περίπου 120 βιβλιοθήκες δημόσιας και δημοτικές σε όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. ε, Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα μας Παύλος ah, ε, Ήταν mm -hmm. μια αρχική... Η ιδέα ας πούμε ή η η βήμα μετά την επιτυχία της ε, βιβλιοθήκης βέριας που απέσπασε το βραβείο του Ιδρύματος Bill Gates ε, αν θυμόσαστε το, το πριν τρία χρόνια. Mm -hmm. ε, και τέλος πάντων, επεκτέθηκε όλη αυτή η δράση. Συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα στο Future Bad ε, Αν έχετε ακούσει παράδειγμα για την καλοκαιρινή εκστρατεία που συμβαίνει σε όλες τις βιβλιοθήκες που αναφέρθηκαν. Mm -hmm για τρεις μήνες όλη την Ελλάδα σχεδόν. Mm. Ε, αλλά μέσα από αυτό γίνονται και άλλα πράγματα, όπως παράδειγμα το δίκτυο πρωτοπόρων υπαλλήλων του Future Library. Mm -hmm. ε, μια δράση που υπήρχε πέρυσι το 2012, υπήρχαν 16 άτομα που εκπαιδεύτηκαν mm -hmm. σε θέματα ηγεσία, management κλπ. Και θα έπρεπε στο τέλος του έτους να προτείνουν κάποιο δικό τους project μια υπηρεσία δηλαδή καινούρια σε βιβλιοθήκες που δεν είχε υπάρξει έως σήμερα. Μια ε, από αυτές πρότεινα και εγώ λοιπόν, γιατί ήμουν μέλος αυτού του δικτύου Μάλιστα. και είναι το αναζή της εργασίας με εγώ, τη βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Δηλαδή το γλυκό σκεπτικό ήταν ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα, mm -hmm. δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα άλλο. Επίσης οι βιβλιοθήκες από τη φύση τους ε, συγκεντρώνουν την πληροφορία, την οργανώνουν και φυσικά να τη δώσουν στον κόσμο, βιβλιακό υλικό. Επίσης είναι ένας φορέας διαβίου μάθησης. Ε, έχει να κάνει με την εκπαίδευση εινήκων δηλαδή. Mm -hmm. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ίσως είναι ο μοναδικός δημόσιος χώρος που είναι προσβάσιμος από όλους. Δεν κάνει εξαίρευση σε κανέναν. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες προέρχονται στους πάντες. Δηλαδή δεν θα μπει ποτέ κανείς μας σε μια βιβλιοθήκη και θα ρωτήσουν από πού είσαι, τι είσαι, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις ποτέ. Mm -hmm. Έτσι. Και επίσης οι βιβλιοθήκες έχουν οι περισσότερες σήμερα κέντρο πληροφόρησες. Mm -hmm. Δηλαδή έχουν αρκετούς υπολογιστές που καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να πληγηθεί όπως θέλει. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα, κάτι σε κάτω τα, τα σκέφτηκα, και θεώρησε ότι όντως αν οι υπάλληλοι των βιβλιοθήκων ε, μέσα από μια ειδική εκπαίδευση αποκτήσουν ειδικές γνώσεις πάνω από την ε, αναζήτηση εργασίας, mm -hmm. θα μπορούν εύκολα να δώσουν αυτές τις γνώσεις στον κόσμο να τον βοηθήσουν στον αγώνα του να βρει δουλειά. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν υπέβαλε αυτή την πρόταση, ε, έγινε αποδεκτή mm -hmm. και ξεκίνησε τον Απρίλιο πιλωτικά στη Θερά Ελλάδα σε τέσσερις βιβλιοθήκες. Mm -hmm. Ε, δηλαδή ξεκίνησα αρχές Απριλίου και διέκυψα μέχρι τέλη Ιουνίου. Mm -hmm. ε, σύντομα θα μπορέσουμε να βγάλουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω mm -hmm. ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Mm -hmm. ε, ο κόσμος πραγματικά το αγκάλιασε. Mm -hmm. να, δηλαδή ότι, να πούμε δηλαδή τώρα ότι... Ε, η πρωτοβουλία της χρηματοδότησης του, που έκανε ο, το Ίδρυμα Ανιάρκος ήταν μια, μια μεγάλη ομπρέλα για όλες τις βουλιοδίκες. Ε, το κομμάτι... γενικό του το σχήσε ο Βλάντος, εσύ, κάτω από αυτήν την ομπέλα εντάξει ένα project ναι, ναι. το οποίο είχε να κάνει το πώ οι δημοσίες βιβλιοθήκε, ένα δίκτυ, μία ή ένα δίκτυο, αυτή τη στιγμή από τι τέσσερι δημιουργία. Ναι, να είναι τη Χαλκίδα, Καλκύδα, Απαλάτη και ο Ιτέορφη. Ωραία. Εγώ προμείσουμε θα καταλάβω στην άκουσα, άρα έχουμε Καλκίδα, η βαδιά αλληλαδή και η ιτερα. Η ιταία είναι δημοτική, έτσι για να δείτε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά διαφοροποιήσει δημόσιε δημοτικέ με την έννοια <σχελίως> ότι στην ουσία παρέχουν ίδιες υπηρεσίες. <σχελώς> Άρα λοιπόν, έχουμε τέτοιες βιλοδίκες που ουσιαστικά μπήκαν σε αυτό το project με συντονιστή εσάς το mm -hmm. της Λιβαδιάς, έτσι. Και ο σκοπός είναι μέσα από εκεί, δηλαδή μέσα από τους χώρους, τα άτομα τα οποία εργάζονται ε, στην, στο κομμάτι της βιβλιοθήκης να παρέχει και κάποια ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης, που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Α, ακριβώς, ακριβώς. Πάρα. Δηλαδή ε, πράγματα, στρατηγική ε. καριέρα, ποιες είναι οι ευκαιρίες ε, στην αναζήτηση εργασίας, ποια είναι τα εργαλεία τέλος πάντων αναζήτηση εργασίας, τι γνωρίζει κανείς, κάνει ένα καλό βιογραφικό παράδειγμα, ωραία. ξέρει την αξία μιας συστατικής επιστολής ή πώς θα σταθείς σε μια συνέντευξη εργασίας επάξια να τα βγάλει πέρα. Πολύ ωραία. Ε, εδώ θα δούμε στη συνέχεια της συζήτησης θα μπορούν να αποκομίσουν και πολύ ενδιαφέροντες συνεργασίες και συμμαχίες και προσπάθειες. Λοιπόν, να πέντουν, πέντουν, πέντουν, <συμίλια> Ήθελα να ρωτήσω αν ε, θα μπουν άλλες βιβλιοθήκες σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι βέβαια, και... θα μπουν και μάλιστα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλές <συμίλια> βιβλιοθήκες έχουν ζητήσει. <συμίλια> Απλά έπρεπε λιγάκι να το δοκιμάσουμε, να παράσουμε το πιλωτικό στάδιο για να το μπορέσουμε να το δώσουμε <συμίλια> ολοκληρωμένο. Να ρωτήσω το εξίσουρα το project θα συνεχίσει με κάποια χρηματοδότηση πάλι από το συγκεκριμένο ή ε, λίγο ή τίταξε πιθανόλογο πώς είναι, αν δηλαδή τα συμπεράσματα τα καταθέσουμε ε, γίνει μια εκτίμηση, θέλω να πιστεύω ότι θα το συνεχίσουν Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε το εξή ότι προσωπικά σαν Γραφεία Διασύνδεσης του Υπουργείου θα θέλαμε να υποστήριξουμε την προσπάθεια αυτή και είμαστε διαδεκομένοι να σας παρέχουμε ό,τι υλικό θέλετε ε, που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη, εσείς ξέρω το πολύ περισσότερο από εμάς πάνω στον τομέα αυτό και... Απομιλώσουμε να πούμε ότι η δουλειά που έχει γίνει στο γραφείο διαστής και θα σας δώσω και θα σας πείλουμε υλικό μετά το τέτοια κάποια βάση. Δηλαδή με το τελειώσουμε την εκπομπή από Δευτέρα θα, θα μιληθούμε εγώ με τον Γιάννη, τον συνεργάτη μου και τη Μιμή. Να επιμεληθούμε να προσφέρουμε κάποιο υλικό το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αλλά από την άλλη θα αν μπορούμε να κάνουμε το οποιαδήποτε συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να, να δούμε πώς μπορείτε να συντάξετε και το γραφείο διασύνδεσης μέσα mm -hmm. στην προσπάθεια αυτή. Το, γιατί είναι και αλλιώς δημοσίο ίδρυμα, έτσι το δημοσίο του πανεπιστημίου. Ναι, ε, η επισκεψιμότητα που έχουμε στο site είναι γύρω στις 10.000 επισκέψεις την ημέρα. Για το νούμερο είναι πολύ καλό. Και επίσης μπορούμε να δούμε τη δυνατότητα ε, τις βιβλιοθήκες που αυτή τη στιγμή εντάσσονται και ίσως θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε με κάποιο τρόπο, γιατί θα βρίσκομαι και εγώ στην περιοχή τον επόμενο μήνα mm. ε, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα κρατήσουμε θα έχουμε μια επαφή να δούμε τη δυνατότητα που θα μπορούσαμε να σας να... Τα άτομα τα οποία εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα να γίνει ένα, έτσι, ένα είδος training, μια συνάντηση με training μαζί. Αυτό θα ήταν το ε, Να αξιοποιήσετε αυτό το υλικό, δηλαδή να μάθετε, να, δώσουμε, ε, να ψάχνετε, να βρείτε υλικό το οποίο εμείς αναπτύσσουμε μέσα στο site και να καταλάβετε την καινοτομία του site αυτού, όπου παίρνει πληροφορία για Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής, υποτροφίες, σεμινάρια, διαβίου Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε... Ε, και αν, γιατί... Όσο την υπάρχει, αλλά μπορούμε να μάθουμε να την βρίσκουμε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Ε, εμείς είμαστε διαταθμοί και εγώ προσωπικά, ε, ίσως το επόμενο μήνα που θα είναι και στην περιοχή, να δούμε δυνατότητα να συμμετάσματα. Δούμε... Καρόλο πολύ να σας δούμε από να ε, βαδιά, θα δούμε από κοντά το στη βιβλιοθήκη. Ήρθε η Βαδιά και να μιλήσουμε και να σας εξηγήσω πώς γίνεται η Τι έχει δηλαδή εδώ, γιατί είναι πολύ επαγγελματικό mm -hmm. και επίσης, ε, το πώς αυτό το να το εκμάθησης των ακτοβίκρατες ε, αυτούς που επισκέπτονται ή ε, αυτούς που θα ζητάνε πληρομορίες. Με Μα μεγάλη μας χαρά και φανταστείτε ότι τα γραφεία διασύλλησης των πανεπιστημιών ήταν από τα πλούτα που ε, και σκεφτόμασταν για να ενημερωθούμε για το ναι. θέμα. Ε, απλά επειδή τυχαίνει τώρα το Δημοκρίτο να είναι λίγο μακριά. Ναι, ε, τυχαίνει, ναι. <laughs> Αλλά με το διαδίκτυο είμαστε όλοι οι αποστολίες και κοινωνίζοντας. Μπορούμε επίσης και μέσω Skype να δούμε πληροφορίες. Mm -hmm. ε, μπορούμε επίσης να... να δούμε και την ας πούμε ερωτήματα που πιθανό να μην μπορείτε να τα απαντήσετε και ανθρώπινο είναι γιατί δεν είμαστε τα παιδιά να μας σας παίρνετε και να τα απαντάμε εμείς για σας. Ναι, εμείς γιατί οιравляτρικαιοί... να το δούμε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, μας ενδιαφέρει να γίνουμε partner του έργου και συνεργάτες του δηλαδή του έργου, δεν χρειαζόμαστε, θέλουμε κάτι άλλο, Α, δεν είναι κάτι γιατί επίπροση πάμε και εμείς να ένα δημόσιο ίδρυμα ε, και θέλουμε να είμαστε αρρωγοί και να θεωρείτε ότι έχετε, ε, βάλατε σήμερα έναν σύμμαχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ε, εγώ... Μεγάλη μα χαρά. Αυτό που ήθελα να πω και στους Αγροατές που μας ακούνε και διαδικτυακά ε, και όσοι είναι καθημερινά στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό που με εντυπωσίασε και όταν διάβασα την είδηση και ήθελα να την προβάλλω και με στο ραδιοφόνο και θα πάρετε και ε, τη συνέντευξη αυτήν την έχετε και στο διαδίκτυο και όταν την προβάλλετε και όλα σαν παραδοτέως στο ζώο σας. Ε, να πω ότι... Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δημόσια βιβλιοθήκη δηλαδή που πήγατε ένα βήμα μπροστά, που δεν το σκέφτηκε κανένας. Η επιβιοθήκη, πέρα το ηλεκτρονικό και όλα αυτά που εντάξει πλέον μιλάμε για ψηφιακές, δημιουργικές, όλα κατανοητά όλα αυτά, αλλά το να αναλάβεις κάτι, όχι να αναλάβεις, αλλά να έχεις τη διάθεση να βοηθήσεις, αυτό δείχνει ότι έχετε ε, πνεύμα ε, ε, θα λέει, α, αλληλεγγύης και νιώθετο το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα στις μέρες μας. Ε, οπότε να ξέρετε ότι το Δημοκρατής των Πανεπιστημίων Δράκτης και ιδιαίτερα η Εκδομήνα Απασχόλησης της Ανδροδρομίας που έχει τα τρία γραφεία διασύνδεσης πρακτικής και μονάδα και ε, είναι κοντά σας και σας ξαναλέω ότι θα είμαστε αρρωγοί και ό,τι θέλετε θα το έχετε. Οπότε και... λοιπόν οι περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες, θα σας αναπλήσουμε σίγουρα. Ωραία. Εγώ ε τουλάχιστον. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε, θα κανονίσουμε, θα κανονίσουμε όταν θα είναι στην περιοχή της Λαμίας να θα κάνουμε, θα σας, εκεί θα κάνουμε ένα σεμινάριο το οποίο αυτό που θέλω να δείτε είναι πως θα μπορείτε να δίνετε πληροφορίες μέσα από το site μας ε, σε όλο τον κόσμο ε, για απασχόληση, για πρακτική, για ε, ε, ακόμα και να στήσει κάτι κάποιος, ακόμα και συμβουλευτική ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στην, στην που ξαναλέω και χρήσιμους άλλους συνδέσμους Πού μπορούν ε, να βοηθήσουν τον κόσμο. Ωραία. Θα έχουμε μαζίψει και εμεί πολλές απορίες μέχρι να έρθετε. Ναι. Τα δικά μας ερωτήματα. Οπότε να λοιπόν, κάνουμε και το... ε... πιο πολλά βήματα. Ε... Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί μέσα από την εκπομπή μας δόθηκε η δυνατότητα να... – αυτό το λέω τους ακροατές και εδώ στην περιοχή αλλά και όχι μόνο. Ότι είναι γεγονός ότι αυτή η εκπομπή πέρα από το ρόλο της ενημέρωσης είναι το ρόλο... έχει και ένα ρόλο δικτύωσης. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις, μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, ε, ραντεβούς ε, τον επόμενο μήνα. Φύστερα Ελλάδα. Ελλάδα, όταν κατεβείτε. Όταν κατεβού θα, θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σαν εγώ ευχαριστώ. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και θα σίγουρα θα ξέρετε το θα είμαστε συνεργάτες. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ε, από και θέλω να πω, αυτό το... Εμένα μου ήταν εγκύπρος καταφήν το έργο αυτό το παντοδύχει από το Λίδη Είναι γεγονός ότι όταν το άκουσα... Καταρχήν εγώ είδα το συνολικό project εντάξει, θα στιγματοδότητας εκατονίκρους βιβλιοθήκους Μετά βλέπω αυτό και κάπου την δηλαδή Πού την περαδέθηκα, future library εδώ, future library εκεί ΟΚ, κάτι πάει καλά, μάλλον... Εντάξει η συνολήμια Ανθρώπινο, δεν είναι Τώρα, μας το ξεδιάζει. Υπάρχει ο Μπρέλα, Future Library, που είναι πολλές δράσεις. Αυτό που μου εντυπωσίαζε, για το πλήγο να σας πω, είναι ότι αυτή η κυρία δημιουμένα ανέλαβε να παίξει το ρόλο του coordinator, ενό συντονιστή, δράσεις η οποία, πιστεύστε, δεν έχει να κάνει με κάτι, ε, ε, πώς το λένε, ε, ξέρω εγώ, θα κερδίσω, θα κάνω. ήταν καθαρά να βοηθήσω τους ανθρώπους, οι οποίοι, ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουν αυτό το πρόβλημα. Mm -hmm. Είναι πολύ σημαντικό ότι ε, δημόσιες βιβλιοθήκες και δημοτική, και δημόσιας, δεύτερα, δημόσια, το μου είναι δημόσια όλα μαζί, άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει. Σημαίνει το γεγονό, σημαίνει ότι όταν... και το βλέπω του στο και νομίζω και εσύ διδάτων με και εσύ διδάτων με νιώθεις όλο καιρό, που είσαι εδώ πέρα. Ε, στις μέρες μας είναι αυτά τα γραφεία, που είναι ο ασθενής του βλέπεις τον γιατρό του. Να, πώς τον λέξε ο γιατρός, ΑΠΟ, σώσε με, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο ο βλέπεις περιμένει με ένα βλέμμα ο φοιτητής, ο καθηγητής, ο... ο κατηγορούμενος στον εισαγγελέα ή τον ε, ε, πρόεδρο ε, ή τον δικηγόρο να τον σώσει Έτσι κι εμείς, πολλές φορές τα μάτια αυτών που πραγματικά κοιμάζονται και δοκιμάζονται τις φυσουμέρες μας σε αυτό το νέα της κατασχολή σας, εμφανιζόμαστε όσοι άνθρωποι οι οποίοι θα, μας... θα σας σώσουν εδώ υπάρχει κίνδυνος το να ξεχάσει την πορεία και να καταλάβεις ότι δεν είσαι αυτός. Γιατί δεν μπορείς να σου πεις κανέναν αυτό δεν μπορείς να σου πεις τον ήλιος τον εαυτός, κάτι τέτοιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ναι, μπορούμε.